Στήχη 18 30. Ερώτηση των μαθητών του Προδρόμου και εγκόμια του Κυρίου δι αυτών. 18. Και ανέφεραν στον τον Ιωάννην οι μαθητές του δύο αυτά, τόσο για τη θεραπεία του δούλου του Εκατοντάρχου, όσο και για την Ανάσταση του Ιού τη Χίρας. 19. Και αφού προσεκάλεσεν ο Ιωάννης δύο από τους μαθητάς του, τους έστειλε προς τον Ιησούν και είπε «Σίς ο Μεσσίας, που από όρασης ώραν πρόκειται να έλθει στον κόσμον, ή πρέπει να περιμένουμε άλλον και έκαμε την ερώτηση να αυτήν ο Ιωάννης Για να στηριχθούν οι κλονισμένοι μαθητέ του στην πίστη προς τον Χριστό Με την απάντηση που θα ελάμβαναν από αυτόν 20 Αφού δεν ήλθαν προς αυτόν οι άνθρωποι αυτοί είπον. Ο Ιωάννης ο βαπτιστής μας έστειλε νησέ και λέγει Σύ είσαι ο Μεσσίας που πρόκειται τώρα σύντομα να έλθει Ή πρέπει να περιμένουμε άλλον διάφορον από σε. 21 Κατά αυτήν την ώραν ο Ιησούς εθεράπευσε πολλούς από ασθενείας και από βασανιστικά νοσήματα και από πονηρά πνεύματα και εις τυφλούς πολλούς εχάρισε το φως των 22. Και ο Ιησούς απεκρίθη και τους είπε «Πηγαίνετε και αναφέρετε στον Ιωάννην αυτά που είδατε και ακούσατε. ότι δηλαδή τυφλή ξαναβλέπουν, κουτσί περιπατούν, λεπροί καθαρίζονται, γίνονται καλά και ακούν, νεκροί αναστένονται. Και περιφρονημένοι από του ισχυρού και επισήμου, πτωχοί ακούν το χαρουπιόν άγγελμα τη ουρανίου βασιλεία, η οποία θα του φέρει την ευδαιμονία και δόξαν. 23. Και μακάριο είναι εκείνο που δεν θα λάβει αφορμή από το ταπεινό φαινόμενο τη ανθρωπίνη φύσεώ μου, δια να πέσει πνευματικό και να σκληρινθεί ένεκα τη πτωχία και ταπεινώσεω, ει την οποία εκουσίω υπευλήθη για να υψώσω τον άνθρωπο. 24. Όταν δε ανεχώρησαν οι απεσταλμένοι του Ιωάννου, ήρθε ο Ιησούς να λέγει στα πλήθη του λαού περί του Ιωάννου. Τι ευγήκατε να είδετε εις την έρημον την εποχή που εκεί ήταν εκεί ο Ιωάννη, Μήπω ευγήκατε να είδετε κανέναν άνθρωπο ανάστατον, ο οποίο να ομοιάζει με κάλαμον που σαλεύεται από κάθε φύσημα αέρο. Όχι βέβαια, διότι δεν θα ήξιζε πλέον τον κόπο να μεταβείτε εις την έρημον δι' αυτόν. 25. Αλλά τι ευγήκατε να είδετε Άνθρωπων ενδεδημένων μαλακά φορέματα και μαλθακών Ιδού αυτοί που φορούν φορέματα πολυτελή Και ζουν την αποχαυνοτική ζωή των απολαύσεων Μένουν στα βασιλικά ανάκτορα 26 Αλλά τι ευγήκατε να είδετε Προφήτην Ναι Σας λέγω δε και περισσότερον από προφήτην Διότι αυτός ηξιώθη να είδη των προφητευόμενων Μεσσίαν Επιπλέον δε και προφητεύτη οι δράσει και η αποστολή του. 27. Πράγματι, αυτό είναι εκείνο για τον οποίο έχει γραφεί υπό του μαλαχίου. Ειδού εγώ αποστέλω τον αγγελιοφόρων μου αμέσω πρωtίτερα από Σε, που θα προετοιμάσει τον δρόμων σου εμπρό από Σε και θα προπαρασκευάσει τα ψυχά των ανθρώπων να σε δεχθούν. 28. Και σα είπα περισσότερον από προφήτην, διότι σα προσθέτω. Μεταξύ των ανθρώπων που εγέννησαν έως τώρα γυναίκες, μεγαλύτερος κατά την αξίαν προφήτης από τον Ιωάννη τον Βαπτιστήν δεν είναι κανείς. Πρέπει όμως να ξέβρεται και τούτο, ότι ο πλέον ταπεινός και άσημος στη την Βασιλείαν του Θεού, το τελευταίο μέλος της Εκκλησίας μου, είναι υπό την έποψη των θείων χαρισμάτων και της σωτηριόδους γνώσεως, τα οποία απολαμβάνει εντός της Εκκλησίας μου, μεγαλύτερος από τον Ιωάννην ο οποίος δεν απειλαύσε τας δωρεάς και τα χαρίσματα της Καινής Διαθήκης. 29. και όλος ο λαός, όταν ήκουσαν τον Ιωάννην και αυτοί οι τελώνε που θεωρούνται ως οι πλέον αμαρτωλοί, απέδειξαν για τις μετανία των, ότι ορθώς και δικαίως ενήργησε η Σοφία και η αγαθότης του Θεού που έστειλεν έναν τέτοιον προφήτη. Απέδειξαν δε τούτο με το να βαπτιστούν το βάπτισμα του Ιωάννου και να οδηγηθούν δι' αυτού ει καλλιτέρευση βίου και διαγωγή. Οι φαρισαίοι όμω που θεωρούνται ενάρετοι και οι νομικοί που θεωρούνται πεπαιδευμένοι στον νόμον αυτοί απέδειξαν ανωφελές και μάταιων για του εαυτού των το σχέδιο του Θεού που απέβλεπεν εις τη σωτηρία του ανθρώπου. Δι' αυτού η αποστολή του προφήτου απαιδείχθη άκαρπο και άσκοπο, διότι δεν εδέχθησαν το κήρυγμά του και δεν ευαπτίστησαν υπ' αυτού.